Όλη η δουλειά που έχει γίνει από τον Έλληνα Πρωθυπουργό όλο το προηγούμενο διάστημα έχει καταστήσει σε όλους πως οι Έλληνες θα μαυρίσουν ο γολπέ <Ρι> <Ρι> Έχει καταστήσει σε όλους πως η Έλληνες στα μαυρίσουν ο Εδώ στα μπογιαντίσματα είμαστε, βάφουμε. Ε, το καλοκαίρι προσφέρεται για τέτοιε δουλειέ, ανακαινήσεις, ειδικά για το βάψιμο, γιατί στεγνώνει αμέσως. Κόβουμε τις γωνίες και αποφασίσαμε το μαύρο χρώμα. Όπως λέει και ο κύριος Οικονόμου, ενημερώνοντας χθε τους δημοσιογράφους, από την αίθουσα του Press Room μίλησε για το περίφημο μαύρισμα. Συνηθίζεται αυτό. στις μέρες μας και όποτε δίδεται τη ευκαιρία στον ελληνικό λαό και σε κάθε λαό βέβαια να εκφραστεί και να επιλέξει τον ηγέτη του για τα επόμενα χρόνια. Έχουμε και λόγους βέβαια που θα επιλέξουμε το μαύρο. Ουδέποτε στη μεταπολιτευτική ιστορία μας η χώρα υπέστη τόσο μεγάλο οικονομικό κόστος σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Μπράβο! Και ουδέποτε βρέθηκε τόσο κοντά στο απόλυτο χάος αλλά και στην ολική καταστροφή. Μπράβο! Η δέσμευση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου γίνεται πραγματικότητα. Μπράβο! Εννοεί αυτό με την καταστροφή που ακούστηκε λίγο πριν. Πάλι από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Οικονόμου. Τα θέματα που παίζουν είναι πάρα πολλά στην επικαιρότητα. Ανά από αυτά είναι ο αποϊχος τη Νοβάρτης, η λήξη της Σκευωρίας, πάντα με το δικαστικό βούλευμα. Ε, όλο αυτό έχει δημιουργήσει ένα θέμα στα δημοσιογραφικά γραφεία καταρχήν. Πολύ σημαντικό αυτό, στου πολιτικού διαδρόμου κατά δεύτερον. Ο Άδωνη λοιπόν δίνει συνέντευξη και μιλάει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον χαρακτηρίζει ευγενή άνθρωπο και αστό πολιτικό. Αστό πολιτικό. Να ακούσουμε πώ ακριβώ το είπε. Άρα, συμφωνούμε ότι το κλίμα τη Τετάρτη θα μα δώσει ένα μπούσουλα εδώ. Η νέα δημοκρατία δεν επιλέγει ποτέ την όξυνση. Και ιδιαίτερα ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη ένα ευγενή άνθρωπο, ένα αστό πολιτικό. Ε, και ξέρουμε όλοι μας το συμφέρον του χώρας να μην υπάρχει όξυνση Αυτό δεν λέγεται δημοσιογραφία, αυτό λέγεται συμμορία δεν λέγεται ελευθεροτυπία αλλά ελευθεροδολοφονία Με αυτόν τον υπόκοσμο είστε αγκαλιά να είναι ένα ευγενής άνθρωπος, ένας αστός πολιτικός Στο Δημήτρη Τάκη τα είπα αυτά χτες το βράδυ και πήραμε και μια γεύση τι σημαίνει ευγενής άνθρωπος, αστός πολιτικός όλα αυτά τα έλεγε για την Οβάρτητς, τους εμπλεκόμενου δημοσιογράφους είχε μιλήσει για δολοφονίες, για συμμορίες επειδή ακριβώ είναι ευγενή άνθρωπος, δεν θέλουν όξυνση ποτέ δεν έχουν πορευτεί με την όξυνση, αυτό το ξέρουμε όλοι και μάλιστα επειδή τελικώς δεν είναι σκευωρία σύμφωνα πάντα με, το, δικαιοσύνη, με τη δικαιοσύνη, Η υπόθεση νοβάρτης, το στήσιμο όλο αυτό που έκανω ΣΥΡΙΖΑ που λέγαμε τόσα χρόνια απεδείχθη σύμφωνα πάντα με τη δικαιοσύνη ότι δεν είναι σκευωρία και έχει μείνει στον αέρα η δήλωση περισκευωρίας του Ευγενούς και του Αστού. Όχι για το μεγαλύτερο σκάνδαλο όπως έλεγε ο διαβόιτος Ρασπούτιν της εποχής, η σας Αλλά για την αθλιέστερη σκευωρία με το όνομα Νοβάρτης <μυρίζει> Μια σκευωρία που κατέρεσε με πάταγο Και οι πρωταγωνιστές της βρίσκονται σήμερα στα χέρια της δικαιοσύνη. Αυτά τα ωραία λοιπόν, η λέξη σκευωρία δεν υπάρχει, φαινόματι βγάλουμε Θα τη βγάλουμε σιγά σιγά και ο κύριος Σικονόμου από το πρέσδο μου, αυτή είναι παλιά δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την αίθουσα της Βουλής, ο κύριος Σικονόμου, φρέσκια δήλωση, το πήγε 5-6 level πιο πάνω. Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που έχει τεράστια παράδοση σεβασμού των θεσμών και του πολιτεύματος. <ΣΣ2> Κανένα μέλος της δική μας κυβέρνησης δεν προσπάθησε ποτέ να καθοδηγήσει τους λειτουργούς της δικαιοσύνης. Δεν κατασκεύασε στοιχεία σε αγαστή συνεργασία με σκοτεινές φυσιογνωμίες. Δεν εκβίασε και δεν απειλήσε όσους λειτουργούν με βάση τη συνείδηση και το καθήκον τους. Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που έχει τεράστια παράδοση σεβασμού των θεσμών και του πολιτεύματο. Γαλό! <Καλώς> Έτσι, τέτοια ώρα, κάθε μέρα ακούμε ένα ανέκδοτο. Σήμερα μα το είπε ο κύριο Κονόμου, και ωραίο τρόπο να λέει τα ανέκδοτα και είναι και πολύ ωραία ανέκδοτα. Έτσι κι αλλιώ δεν υπάρχει καμία παρέμβαση. Εγώ θα το συνέχιζα, θα το πήγαινα πιο πέρα. Καμία ελληνική κυβέρνηση, από όσου έχουμε δει από το 1974 και μετά, δεν έχει παρέμβει, δεν είχε διάθεση, δεν τη παίρνει από το μυαλό να παρέμβει στη δικαιοσύνη. Μπορεί να διορίζει του δικαστικού. Χθε διορίστηκε ο Ισαγγελέα, η πρόεδρο του Συμβουλίου τη Επικρατεία. Αλλά όμω είναι διακριτέ οι εξουσίε, σύμφωνα πάντα με το Σύνταγμα. Ξέρουμε ότι όλε οι κυβερνήσει τηρούν το Σύνταγμα, τους νόμους του νόμου του κράτου. Άλλωστε, σε αυτό ορκίζονται. Δεν υπάρχει καμία, κανένα μπλέξιμο, καμία διαπλοκή εκτελεστική δικαστική εξουσία. Πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Δουλεύουν ρολόι. Πόσο μάλλον η Νέα Δημοκρατία, που δεν έχει και λόγου να παρέμβει στην δικαιοσύνη. Είναι σκευωρία όλο αυτό που έγινε. Σύμφωνα με την δικαιοσύνη, όχι. Και σύμφωνα πια και με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Πέντε ανώτατοι δικαστέ, πρώην πρόεδρο του ΣΤΕ, σπουδαία πρόσωπα, αυτό κατάλαβαν. Μα, πάμε παρακάτω. Διακρίνω ότι υπάρχει μια αμφισβήτηση στην υπόθεση. Εγώ στην, α... είπα, στη δημοκρατία οι αποφάσει είναι σεβαστέ. Τελείω η θεωρία περί σκευωρία Νοβάρτη. Το έτοιμο δικαιοσύνη, τελεία. Δεν σημαίνει ότι οι αποφάσει δεν κρίνονται. Κρίνονται. Ξαναλέω. Όποιο τηλεθεατής με ακούει και με ασφαλό Ας το πόρτο. Αυτό λέει το πόρμα Άρα αφού λέτε ότι σέβεστε την yeah. απόφαση της δικαιοσύνης Θα πρέπει να ζητήσετε στη γνώμη για τα περισκευωρία Ως προσκευωρία από ασφαλώς Αποσύρονται Αφού πεφάνεται η δικαιοσύνη Θέλει η πουτάνα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει Εδώ τι παίζει τώρα Ακούμε τον Άδονη λοιπόν Ο οποίος μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τους βουλευτές, του δημοσιογράφου, της Νέα Δημοκρατίας είναι και πολλοί. Είχαν βυσοδομήσει όλα αυτά τα χρόνια ποια αστική ευγένεια, ποια ευγένεια σκέτο, ποιο σεβασμό στη δικαιοσύνη, είχαν προδικάσει αποτελέσματα, είχαν προδικάσει ενόχους, είχαν καταδικάσει ενόχους και λέγανε τα χειρότερα εδώ λοιπόν χθε βράδυ, Πολύ ήπιο ο κύριο Γεωργιάδης να λέει ότι πρέπει να σεβαστούμε γιατί αυτό αποφάσισε η δικαιοσύνη. Θα θυμίσω εγώ ότι πριν κάναμε ένα μήνα, ενάμιση-δύο, η δικαιοσύνη με άλλη τη πράξη, με αρχιοθέτηση, έβαλε στην άκρη μια υπόθεση που αφορά τον Άδων Γεωργιάδη. Από εκεί έχει προκύψει και η φράση αδιευκρίνητα ποσά. Άρα, ζητάει και σωστά, γιατί έτσι πρέπει να κάνει ένα μέλο τη εκτελεστική εξουσία, να σεβαστούμε τη δικαστική απόφαση για του Ιριζέου για τη σκευωρία. Και προφανώς απαιτεί να σεβαστούμε και τη δικαστική απόφαση για τον ίδιον. Την αρχιοθέτηση δηλαδή. Άρα αυτό που είπε η νομίζω κολλάει απόλυτα. Θα πρέπει να ζητηθεί συγγνώμη και για τους δημοσιογράφους για τους οποίους για είχαν, είχαν ακουστεί βαριέ κατηγορίες σκευωρία, στη Βουλή. Από την ώρα που αμετάκλητα και τελεσίδικα η ελληνική δικαιοσυνία για μένα έχει τελειώσει είναι <laughs> Θα του ζητήσετε συγγνώμη. Δεν κάθετε όλα. Άρα δεν υπάρχει Άρα δεν υπάρχει εμβολία για τα 10 πολιτικά πρόσωπα ούτε για του Θέλω να σου πω ότι κάθε πέμπτη του Ιούλη, εγώ κλέο. Από νεύρα, από οργή εγώ κλαίω Και ακούω από το πρωί ένα γοερό κλάμα και είναι της Μπέ της μπαζιάνα, αυτό το γοερό κλάμα διότι κάθε Πέμπτη του Ιουλίου, Ιουλίου όπως είπε η ίδια κλαίει είναι παλιά δήλωση αυτή γιατί Πέμπτη του Ιούλ τι έγινε το 15 τι κάναμε τέτοια μέρα πριν 7 χρόνια πηγαίναμε ψηφίσμα, ψηφίζαμε στο περίφημο Δημοψήφισμα 62% όχι, σε μια εβδομάδα έγινε ναι Και το 38% ναι. Οπότε, επειδή τιμούμε αυτή τη μέρα γιατί ο λαός μίλησε με το περίτρανο, όχι. Πρέπει να καλμάρουμε ή να υπογραμμίσουμε μουσικός αυτό το κλάμα. Θέλω να σου πω ότι κάθε Πέμπτη του Ιούλη εγώ κλαίω. Τα τα εγώ κλαίω. Από νεύρα, από οργή. Εγώ κλέον. Μηλάνε για καιρού, δοξασμένου και πάλι παλιά να μην κλέ, θα γυρέψουμε τι φορέ και από τον μπακάλι. Πήδανε του έθνου.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 Βάλτε βαθιά το χέρι, μπας να μην <Οι> <Οι> Εδώ ένα δημιούργημα από Στόλης Μπαρμπαγιάννης. Ακούσαμε να τραγουδάει με την πολύ ωραία του φωνή. Ένα άκρος πολιτικό τραγούδι που ταιριάζει νομίζω με την μέρα, με όλα αυτά που η μέρα Φέρνει, τις θύμισες που φέρνει αυτή η μέρα Το βράδυ αυτής της μέρας πριν, Το 2015 πριν 7 χρόνια Είχαμε πανηγυρισμού. Το πρώτο μας βήμα για την, για την επόμενη μάχη Είναι αυτό. Είναι σήμερα μια μέρα νίκη του ελληνικού λαού Μια νίκη δημοκρατίας Και της αξιοπρέπειας Ενάντια στους εκβιασμούς και στους εκβιαστές Ο λαός όντως έχει αισθητήριο Και δεν φοβάται Ο Σύπρας θα τα καταφέρει Χωρίς Νεκρούς η λευτεριά, ζάλο ποτέ δεν κάνει. Η Ελπίδα νίκησε και θεωρώ ότι από τη στιγμή που η δημοκρατία ξύπνησε ε, είμαι πολύ αισιοδόξη για το μέλλον. Αυτό το αποτέλεσμα να αλλάξει όλη την Ευρώπη, να ξυπνήσουμε όλοι μας και να πούμε ένα μεγάλο όχι στη δημοκρατία. Είμαι σίγουρος ότι η Ελπίδα έχει έρθει. Κούφιε οι ώρε ψεύτρα η βραδιά Ό,τι μένει, βγαίνει. Κλείνουν τα μάτια, πίκρα η ψυχή. Σκέτοφαρμάκι, στάζει η ζωή. Ότι η ελπίδα έχει έρθει, η ελπίδα δεν έρχεται. Και ο αγέρα μου γλαιεί. Ό,τι μένει, βγαίνει. Την αλήθεια μου λέει. Η ελπίδα δεν έρχεται. Καμιά φορά και κανιά αστιότητα για να περνάει η ώρα. Αλλάξη και Η ελπίδα, η τραγουδίστρια. Η μόνη που ήρθε, που είναι εδώ, δηλαδή, δεν έφυγε και ποτέ. Γιατί άλλε ελπίδε που τάζουν ή τα αριστερή δεξιά δεν έρχονται. Όπω πολύ σωστά είπε ο αλέξο, ενώ την περίμεναν οι πολίτε που εκείνο το βράδυ θα μαζευτεί και περίμεναν ότι δεν θα έρθει μνημόνιο ότι θα πάμε εκεί στην Ευρώπη και θα γίνει χαμό. Το περίμενε κόσμο αυτό. Το πίστευε κόσμο. Δεν ήταν ακριβώ αυτά πάτη, ήταν κάτι που πρέπει ομάδα ψυχαναλυτών να το ερμηνεύσουν για το τι γινόταν στον κόσμο. Γιατί το τι γινόταν στην εξουσία, εκεί θέλει άλλου ειδικού, όπω και να έχει επιστήμονε εξειδικευμένου. Και βγαίνει ο κύριο Δραγασάκη, κάνα δύο-τρία χρόνια μετά, αντιπρόεδρο τότε τη κυβέρνηση, ιστορικό τέλεχο τη αριστερά και σοβαρό σε όλου αυτού εκεί πέρα, να πει τι ακριβώ πίστευαν. Τι ήλπιζαν και τι τελικά έγινε. Πιστεύαμε, πιστεύαμε, πιστεύαμε. Άλλη περισσότερο, άλλη λιγότερο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι έτσι και απειλούσαμε με έξοδο από το ευρώ, οι αγορές θα τυναζόταν στον αέρα, οι Ευρωπαίοι θα τρόμαζαν και θα υποχρώσαν. Αποδίθηκε λάθος, αποδίθηκε λάθος, αποδίθηκε λάθος. Λοιπόν, δύο κατηγορίες. Ή όποιος το πιστεύει αυτό είναι ηλίθιος, βαθιά ηλίθιος όμως, ή βαθιά ηλίθι Ένα από τα δύο. Δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι τίποτε άλλο εκτό από αυτά τα δύο. Αν πιστεύει ότι σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτή την Ευρώπη, έτσι όπω έχει δομηθεί, έτσι όπω ήταν οι συσχετισμοί, γιατί πάντα όταν κάνει ένα βήμα, λαμβάνει υπόψη σου και του συσχετισμού. Με Μέρκελ, Σόιμπλε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα, αυτή είναι η δομή. Η Ευρώπη γι' αυτό φτιάχτηκε. Δεν φτιάχτηκε για να ταξίδια με ένα διαβατήριο όλη. Δεν νοιάζεται κανεί γι' αυτό. Φτιάχτηκε για την ελευθερία κεφαλαίου. Υπάρχουν οι αξίε κατοχυρωμένε, αλλά υπάρχουν και τα υπόγεια από κάτω. Οι λόγοι για του οποίου πραγματικά φτιάχνετε κάτι. Όταν λοιπόν το έχει διαβάσει καλά όλο αυτό και νομίζει ότι θα πα εσύ εκεί να του χαλάσει την πιάτσα, μια μικρή χώρα, μια μικρή αγορά, μια εξαρτημένη χώρα, χωρί το λαό έτοιμο για όλα αυτά, παρά το λαό έτοιμο με το τηλεκοντρόλ στο χέρι να δει τι θα γίνει μετά τι 17 ώρε, είναι σίγουρο ότι θα αποτύχει, είναι σίγουρο θα σπάσει τα μούτρα σου, άρα δεν πηγαίνει έτσι. Πας αλλιώς ή δεν πα. όπως δεν πήγαιναν οι προηγούμενοι. Από τη στιγμή που αποφασίζει να πας να δώσεις τη μάχη, πας να δώσεις τη μάχη. Και δεν πιστεύεις ότι οι αγορές θα κάνουν αυτό και ότι η Μέρκελ θα λυγίσει και ότι ο Σόιμπλε θα λυγίσει. Έτσι λοιπόν είναι ή λύθη ή απατεώνες. Ο κύριος Δραγασάκης συνέχισε την φράση του. αποδίθηκε λάθος προς έκπληξή μας ο κύριος Σόιμπλη πρότεινε επίσημα στον κύριο Βαρουφάκη τότε Υπουργό Οικονομικών αν θέλουμε να βγούμε να μας βοηθήσει κιόλας κλάφτα χαράλαμπε <Συσχελίου> Αποδείχθηκε λάθο. Προ μας μα, ο κύριο Σόιμπλε πρότεινε επίσημα στον κύριο Βαρουφάκη, τότε υπολογό Οικονομικών, αν θέλουμε να βγούμε, να μα βοηθήσει κιόλα. Πέσανε από τα σύννεφα. Δεν το περίμενα ότι θα πει ο Σόιμπλε, Άιντε, για φύγετε. Είτε εκβιάζει ο Σόιμπλε, είτε δεν εκβιάζει, είτε τούτοι κοροϊδεύουν, είτε το πιστεύει ο τρεγασάκι, είτε το πιστεύει, είναι ήλυθοι ή βαθιά απαταιώνε. Διαλέγετε και παίρνετε ένα από αυτά τα δύο συνέβη τότε. Και έχει αντίκτυπο και στο σήμερα. Κατά τη γνώμη μου, γι' αυτό έχασε ο Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, τι εκλογέ του 19. Μπορεί να τις κέρδισε ένα μήνα μετά το δημοψήφισμα του 15, γιατί οι κοινωνίε δεν αλλάζουν αμέσω την απόφαση. Και αφού είχε ψηφίσει πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ, σου λέει: Πάρω το κι εσύ, να δούμε τι θα κάνει, να σε δούμε πώ θα πα. Το 19 γι' αυτό έχασε. Και έχει βαθιά πληγωθεί και ο λαό από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω ακόμη και σήμερα ο λόγο. Δεν τζιμπάει στι δημοσκοπήσει, δεν ξέρω τι θα γίνει στι εκλογέ. Μια άποψη την έχω, αλλά δεν έχει σημασία σε αυτή τη φάση. Είναι για τα όσα έγιναν το 2015. Έχουν αφήσει τραύμα βαθύ στην αξιοπιστία αυτού του κόμματο, στην ειλικρίνη αυτού του κόμματο, γιατί επίση αυτό το κόμμα, νομίζω, δεν έχει συζητήσει ακριβώ τι έγινε το 2015, τι έκανε, τι κοροϊδία, τι αυταπάτη. Κάποιε λέξει έχουν υποθεί, αλλά δεν φτάνουν να εξηγήσουν όλο αυτό το νηπιαγωγείο που βλέπαμε όλε εκείνε τι μέρε ή τη βαθιά πολύ σκληρή. απάτη που εξελισσόταν μπροστά στα μάτια μας. Τέλος μετά όσα έγιναν το 2015 κλάψαμε όσο κλάψαμε πάμε τώρα στα υπόλοιπα γιατί έχουμε και γιορτή αυτή τη εβδομάδα. Συμπληρώνονται τρία χρόνια από τότε που η Ν. δημοκρατία μεθαύριο την Πέμπτη ε, κατέλαβε, ανέλαβε την εξουσία. Ιούλιος 2019 Ιούλιος 2022 Τρία χρόνια κυβέρνηση των Αρίστων ε... Χρόνια μας πολλά Χριστέ μου Τρία χρόνια επιτυχίες Και επειδή κάθε μέρα έχουμε ένα ηχητικό που γιορτάζουμε έτσι εμείς εδώ διαφωνικά πάντα τα γιορτάζουμε αυτά γιατί δεν είναι λίγα τα τρία χρόνια δεν το περιμένουμε θα φτάσει τρία χρόνια δεν περιμένουμε θα γίνουν και όλα αυτά μέσα στα τρία χρόνια Θα ακούσουμε τώρα τη γνώμη του κόσμου για αυτήν την ε, κυβέρνηση. Πρωθυπουργό Χέρα είναι Μητσοτάκη. <Καλά>, Καλά που ήταν αυτό ο άνθρωπο, εξισωθήκαμε. Το χειρίστηκε καλύτερα από όλους το όλο το πλανήτη. Υπολογημένος μένει ο Μητσοτάκης που μας άφησε μετά από τις μήνες να πήρουμε τα φωτά μας. Ο Μητσοτάκης είναι ό,τι πρέπει, να τα καταφέρει. Ο Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος. Από όλους μας έχει γλιτώσει. Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μια λαμπάδα σε μισοτάκι. <Οι> μια λαμπάδα σε <στο> μισοτάκι. <Οι> Αλλά εγώ δεν είμαι και πολύ ψηλό. ίσα με τον boy μου θα είναι. <Οι> Αυτός τον Υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει κανες καλύτερο που να αναλάβει την Ελλάδα. Βρέσου έναν καλύτερο. Υπάρχει. Δεν υπάρχει. Okay. Συμφωνώ απόλυτα. Μπράβο. Τι να μα κάνει ο να δώσει αυτός. Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. <Ρι> ρε ρε πω πω πω πω. Δεν με καθόλου. Εγώ είμαι ο 100% <Ρι> Ο 100% Και τη σύμπα! Και ο λαός σαν αντωμεσία! Ήρωα, ήρωα, ήρωα! Γεια σας καλά, γεια σας! Χρόνια μας πολλά Χριστέ μου Τρία χρόνια επιτυχίες Το γλέντισαμε και σήμερα Το γιορτάσαμε και σήμερα θυμηθήκαμε Και πήραμε μια αντικειμενική Μετρημένη γνώμη του κόσμου Βάλαμε κάποια ηχητικά Από απλούς ανθρώπους Σαν όλου μα οι οποίοι μιλάνε με, με τα καλύτερα για το μισοτάκι, για την κυβέρνηση, για την κατάσταση. Νομίζω έτσι είναι το σύνολο του ελληνικού λαού. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. 2.11.10.80.880. Στι παραγγελίε για την Παρασκευή, ζητήστε για τα τρία χρόνια τη Νέα Δημοκρατία, για το καλοκαίρι που έρχεται και την τελευταία μα εκπομπή για τη Σεζόν. Ζητήστε ό,τι θέλετε, εν περιπτώσει, σα περιμένει. Πείτε ό,τι άλλο θέλετε που θα παίξει αύριο και την Παρασκευή, σαν σκέτο λαό. Αυτό είναι το τηλέφωνο, και αυτό που απαντάει εκεί είναι ο τραγουδιστή, δημιουργό και πολλά άλλα. Τραγουδοποιό, να μην να θα τελειώσουμε ποτέ, από Στολή Μπαρμπαγιάννη. Ρέτζιν, το mail του σταθμού, αυτή την ώρα το παρακολουθώ, εγώ βλέπω εδώ τι στέλνετε. Ο Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια. Εκεί μα ακούτε τώρα live μετά οι και στο YouTube είμαστε στο Ελληνοφρένια. Πρώτο μέρο του λαού κολλάει στι πρώτε ρυθμίσει. Καλώς τον με την πρώτη Με την πρώτη Πρώτη Πρώτο Πρώτο ταξίδι Έτυχε ναύλος Για τον νότο Δύσκολες βάρκες κακό ύπνος Και μαλάρια <laughs> Α. Όχι όχι, Δεν έχει ναύλος Όχι όχι Τη συνεχίζω ε, τη μαλακή Αυτό ήθελα να πω Πρώτο Χρόνια πολλά για σήμερα Είναι διπλή εορτή Και έχω να κάνω Μια αποκάλυψη Είναι λίγο ατοί. τα κλάματα Λίγο το 4th of July <laughs> Είναι πολλά για... Για θεωρία τη νομοσία. Όπω θα γίνει, οι Αμερικανοί να γιορτάζουν και οι Έλληνε την Τετάρτη Ιουλίου. Βόσου στο Euro. Ο, πήραμε στο Euro το 2004. 4 Ιουλίου πήγαμε όλοι στου δρόμου. Οι ιστορίες, ιστορίε Και από τότε κάθε χρόνο, λέμε τώρα, γιορτάζουμε Τετάρτη Ιουλίου την κατάκτηση του Euro. Συγκινήθηκα. <ΣΣΣ> δηλαδή, συγκινητικά συγκινήθηκα. She came. She Λοιπόν, είναι αυτό. Και δεύτερο, ο Μητσοτάκη που είπε θα κάνουμε δωρεάν e, bandit jumping, τι είπαν εκεί. Θα ανταμείψουμε του εργαζόμενου από πρώτο πρωθυπουργό με μια παροχή δωρεάν bandit jumping. Εννοούσε e, blow jumping e, δωρεάν για του εργαζόμενου. Α, <laughs> <laughs> γιατί μέχρι τώρα υπήρχε πληρωμή. <laughs> ναι. <laughs> το δωρεάν είναι <laughs> κάτι όμω, έτσι. Μην βάζω ιδέα. Όχι, Άμαστε αλλά να είμαστε και εμεί εντάξει. Το δωρεάν είναι κάτι. Είναι, είναι, είναι. Γεια σα που θέλετε. Ελά, το έλεγα, Καλησπέρα. Έκλεισα τη τηλεόραση, φίλε, γιατί μας έχουνε πρίξει τα για τόσες μέρες με την Οβάτης, με την Οβάτης, λείχνουν στην για τη σκευωρία. Φτάνει, εντάξει, θα τα λάβαμε, ρετές, ότι έχει σκευωρία την Οβάτης. Φτάνει, εντάξει. Είναι αυτό που λέει: Σκεβωρία μελαχτάρα, να σε μυστικά και να δικάζομαι. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εγώ δεν πήρα τηλέφωνα για να αποδείξω το γεγονό. Λίγο πιο δυνατά, αν μπορεί, από του μάνα. Που δεν έχω θέμα, δεν είμαι με το διάολο Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Το ξέρω. Λοιπόν, θα σου πω τούτο. Εγώ δεν να με Συγγνώμη, τόση ώρα δεν να, δίδομαι, ώστε. Ώστε να έτσι και μου από το πηγάδι. Περίμενε, μόλι, είχα το γι' αυτό. Τώρα, για να τη Εριζέη, ούτε τίποτα τώρα. Όσον αφορά για αυτά τα τσουτσέκια τώρα τα οποία ζωρίστηκαν τώρα με την Οπάρτη με τα βουλεύματα, θα σου πω σε ένα κανάλι το οποίο τέλο πάντων δεν είναι το δικό είναι ένα άλλο, ξέρει ποιο λέω, είχε δύο και μίλησε εκεί με κάτι δημοσιογράφο. Και του λέει ο Κύριε Πραμόπουλη, τι έχετε να πείτε τώρα για την της, κύριε Σφίγεται, δεν και και του Λουπάκη. Μισό λεπτό δεν είναι ακριβώ όπω θα λέτε. Και του λέει ότι πα εκεί πέρα δημοσιογράφο είναι <Πιε> Μα έχει βγει δούλεπε για απόφαση. Ε, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Δεν έχουν ούτε αυτή την ηθική υπόσταση να παραδεχτούν πράγματα. Είναι τόσο ξεφτυλισμένοι. Αλλά στην πρώτη ερώτηση που ήταν λίγο και καλά ζωή, ζώο ζω, για ζώορι, σα παρακαλώ τώρα. Τα αποφάσει ακόμα των δικαστών ελέγχονται. Ελέγχονται πουλάκι μου. Ελέγχονται πουλάκι μου, Όταν θα έρθει μέρα να ελεγχθεί και εσύ πραγματικά, εκεί θέλω να σέρω. Λοιπόν, θα σα ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Το όταν του μιλά δηλαδή, καλά κατάλαβα. Λοι Και θα mm σα -hmm. περιμένουμε δυνατού από Σαντέβριου. αγώνε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήρα να σα πω καλό καλοκαίρι. Τελειώνεται αυτή την εβδομάδα, έτσι δεν είναι, Τελειώνουμε. Άντε, καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση. Θα και, γεμίσουμε τι μπαταρίε μα. Πάμε να φορτίσουμε. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Σε περιπτώσει, κάνε ένα τελευταίο απολογισμό, αντίστροφη μέτρηση για τα κλάματα τη Μπαζιάννα. Α, ναι, βέβαια. το Κάθε 5 του Ιούλη, εγώ πλαίω. Όλη η δουλειά που έχει γίνει από τον Έλληνα πρωθυπουργό όλο το προηγούμενο διάστημα, έχει καταστήσει σε όλου πως οι Έλληνες θα μαυρίσουν τον Μητσοτάκη. Δεν είναι κακό. Το μαύρο είναι ένα χρώμα, βέβαια σημαίνει απουσία χρωμάτων, γι' αυτό είναι μαύρο, αλλά ταιριάζει με πάρα πολλά και είναι επιλογή για πολλές καταστάσεις. Μαύρο αυτοκίνητο, μαύρο τηλέφωνο, μαύρο σκυλί, γενικώς το επιλέγουμε και στην πολιτική. Πάρα πολλέ φορέ, εδώ το λέει ο κύριο Οικονόμου. Βέβαια, δεν το λέει ω κακό ή ω καλό. Η φωνή του είναι λίγο ουδέτερη. Οπότε διαλέγετε εσεί και χρωματίστε τη φωνή του κύριου Οικονόμου για το μαύρο στον Μητσοτάκι. Γίνεται Θεωδωρικάκο το πρωί στο Σκάι να πει τα δικά του. Υπουργό Προστασία του Πολίτη και λέει κάτι πολύ πρωτότυπο. Η δεύτερη όμω παράμετρο τη ενίσχυση τη αστυνομία, κύριε Οικονόμου, αφορά την αναβάθμιση τη εκπαίδευση των αστυνομικών μα. Όλο αυτό το χρόνο. Οι 3.500 άντρε τη ομάδα Δίας πέρασαν επανεκπαίδευση, ύστερα από το γνωστό περιστατικό του Οκτωβρίου στο Πέραμα. Mm -hmm. Ενώ σήμερα κατατίθεται πλέον για διαβούλευση και θα ψηφιστεί μέσα στο καλοκαίρι το νομοσχέδιο για την αστυνομική εκπαίδευση και την αναβάθμισή τη. Πάλι εκπαίδευση αστυνομικών, για άλλη μια φορά θα επανεκπαιδευτούν για να μην έχουμε περιστατικά όπω το πέραμα. Στο πέραμα αναφέρεται στην δολοφονία του Νίκο Σαμπάνη του 20 μέσα στο αυτοκίνητο, θυμόσαστε τότε η Δίας. Που γάζωσαν το αυτοκίνητο ενώ δεν κινδύνευαν καθόλου, δεν ξέραν τι να κάνουν και σκότωσαν στο πίσω κάθισμα, Καθόταν αυτό το παιδί. Εκπαίδευση των αστυνομικών τώρα, τώρα ε, το ανακοινώνει ο Θεοδωρικάκο, όμω εκπαίδευση των αστυνομικών είχε ανακοινώσει και ο Χρυσοκοίδη, οι εκπαιδευμένοι αστυνομικοί του οποίου σκότωσαν του αμπάνι. Δεν έχετε παρά να πάτε αυτή τη στιγμή να δείτε με ποιον τρόπο μετεκπαιδεύονται διαρκώ και η ειδικοί φοροί και η αστυνομική. Και μάλιστα γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά σε ό,τι αφορά τα ψυχομετρικά, με νέου τρόπου, με νέα πρωτόκολλα ψυχιατρική υποστήριξη, ψυχολογική υποστήριξη, τα οποία έχουν εισαχθεί στην ελληνική αστυνομία συνεργασία με τι άνοπλε δυνάμει. Οι νέοι τρόποι εκπαίδευση, έτσι ώστε σταδιακά η αστυνομία να γίνεται πιο αποτελεσματική και λιγότερο βίαιη και γενικότερα να είναι μια αστυνομία δημοκρατική όπω τη θέλουμε όλοι μα. Αυτό ακριβώς. Η εκπαίδευση των αστυνομικών επικριστοχοίδη απέδωσε και τώρα έρχεται και άλλη εκπαίδευση με τον Θεοδωρικάκο. Φαντάζομαι θα αποδώσει και αυτή... Σε ένα άλλο θέμα, στα ίδια χωράφια πάντα, υπάρχει ο αρχικό Γιάννης Μιχαηλίδης, είναι ο περίφωνος τοξοβόλος του συντάγματο, να το πούμε έτσι για να συνονοηθούμε, να σας έρθει η εικόνα, είχε πάρει μέρο και στη ληστεία στο Βελβεντό, είναι στη φυλακή, ε, θα πρέπει να έχει απολυθεί από το Δεκέμβρη του 2021. Δεν έχει συμβεί αυτό, γιατί όταν θέλει η δικαστική πολιτική εξουσία βρίσκει κάποια, κάποια παράθυρα και έχει... Ε, καταφύγει σε απεργία πείνας, νομίζω 45 μέρες τώρα, για να διεκδικήσει αυτό του το αίτημα, την υφόρον απόλυση. Ο αναρχικός Μιχαηλίδης είναι μέσα και μου ήρθανε στο νου. Ο Κορκονέας είναι έξω, που έχει δολοφονήσει, σκοτώσει. Ο Μεσίτης, στην υπόθεση Τζάκ Κοστόπουλου, από πάλι και αυτός είναι έξω, ενώ πριν δύο μήνες βγήκε απόφαση, Τον βγάλανε έξω γιατί βρήκανε κάποιους λόγους, κάποια παράθυρα. Συμβαίνουν όλα αυτά. Οι υπεύθυνη τότε για την ενέργεια και power, Εκείνες τι εταιρείε που είχαν φάει το FIPA που πλήρωναν οι πολίτε, που είχαν κλέψει το κράτος είναι έξω. Κάναν και πάρτι, κάνουν και εταιρείε. Συνεχίζουν. Ο Φιλιππίδης δεν έχει καταδικαστεί ο ηθοποιό, για βιασμό, κάνει αίτηση και μάλλον και αυτό θα βγει έξω. Ε, όλοι αυτοί. Ο ένα μη καταδικασμένο, για το Φιλιππίδι ξαναλέω δεν υπάρχει, αλλά οι άλλοι για του οποίου υπάρχει καταδίκη, απόφαση δηλαδή, είναι ελεύθεροι. Ο αναρχικό που έχει κάνει φυλακή, που θα έπρεπε από το Δεκέμβρη να είναι έξω, είναι μέσα. Δεν βγαίνει. Η δικαιοσύνη, η πολιτεία, δεν ξέρω γιατί μπλέκονται αυτά τα πράγματα. Δεν έχει αποφασίσει ότι πρέπει να βγει και ο άνθρωπο κάνει απεργία πείνα να διεκδικήσει το αίτημά του. Δύο μέτρα και δύο σταθμά για άλλη μια φορά. Ναι, δύο μέτρα και δύο σταθμά για άλλη μια Φορά, αλλά ως τώρα μέρο δεύτερον Έλα ρε Μπαλούρδε ναι, ναι, εγώ είμαι ο Μπαλούρδος Πάμε διακοπέ. Ναι, ναι, θα πάμε να κάνουμε τα μπάνια του λαού. Να πλακώσουμε τα μπάνια. Ό,τι άδεια, ρε δημόσιοι υπάλληλοι. <coughs> θα αλλάξω φωνή για την ανάγκη. Όσοι γουστάρω. Μάλιστα, παίρνω το δωρικάκο να σου αποσύρει άδεια γιατί μπαίνουμε σε πόλεμο. Σώθηκε. Αν πάει στο δωρικάκο, <laughs> αν και ικανό είναι αυτό. <laughs> αν, αν πρόκειται να το γράψει στην εφημερίδα, να το πουν τα κανάλια, ικανό είναι να κάνει κανένα <laughs> Άντε, καλέ διακοπέ. Σαν βρισιά το είπε. Τέλο πάντων, άντε. <laughs> Στα μούτρα Έλα, σου τότε. Πρόσθεκε Ε, κουνούμα, ε. Δεν είναι αυτό που νομίζεις Δεν είναι αυτό που νομίζω Καλά είναι. Τι θες? Α, με δουλεύει τρεφή, Να σου πω: Θέλω να πει στον Κούλι, Πω εγώ και πολλοί χιλιάδε άλλοι, Εάν γίνει κάτι με την Τουρκία, Δεν θα μπορούμε να πολεμήσουμε του Κούλιου. Θα πάμε να κάνουμε πιάτσε κοστιφιά, Είναι καλή και πού γαμούνται όλα αυτά τα μουνόσκυλα. Τροπή, κοίτα. Τροπή. Το κούλι, Ποιο είναι αυτό που λέει το τραγούδι, Κούλι on the train to nowhere. down the line. down the line. He ain't sophisticated. He ain't sophisticated. Oh, well-educated. Buddy needs time. He needs time. He needs the time for living. He needs the time. Ο ο Ζαμπούλης και συλληπιτήρια για τον Ζακηφινό ήταν ένας πολύ ωραίος άνθρωπος. Ωραίος τύπος. Ωραίος τύπος και χαιρετίσματα στην πάπου που μάλλον θα μας ακούει. Δεν είναι ότι θα μας ακούει, είναι ότι θα μας τάψει κιόλας. <ΣΣΣ> <ΣΣ> Έλα, δε Αποστολή, καλημέρα. καλημέρα. Πήρα και εγώ σε μια σοβαρή εκπομπή να πω το παράπονο μου. Σε ποια λοιπόν, εκπομπή πήρες? Σε, Εδώ σε, εσά, σε Ελληνοφρένια. Α, σοβαρή α, δικιά εκπομπή. Μας, ε. Α, μπράβο. Ε, βέβαια, δεν έχει καμία άλλη σοβαρότερη. Λοιπόν, προχτέ μπήκε το επίδομα νοικίου για αυτού που δεν έχουν σπίτι και του χαμηλο... το λένε. Εντάξει, με χαμηλό εισόδημα. Ναι. Εγώ που ο μου 35 που πρέπει να το πουλήσω και να χωρίσω τη γυναίκα μου να παίρνει και τα επιδόματα. Πόσο δεν έχω τρία παιδιά, θα παίρνει επιδόματα και θα κάθεται. Λοιπόν, και ακούω τώρα το άλλο. Με, έχω ένα φίλο άλλων που δουλεύει μαύρη εργασία και πάει κάθε, κάθε καλοκαίρι του κολάν 50 σε ένα νησί, να μην πω πιο. Και για να έχει την ασφάλεια όλο τον χρόνο. Και πήγε και ακόμα σε πέμπαι, χιτρία. Δηλαδή, Έχι άμα πει το νησί, ας πούμε, τι πειράζει. Όχι, όχι, δεν Και διαβάζω τώρα το άρθρο που λέει κατευγούνται τα δεχμήρια διαβίωση. Δηλαδή, δε φίλε, ο νόμιμο ομαλή να πληρώνει εγώ α πούμε στην προηγούμενη περίπτωση και όλοι άλλοι με 50 έννοια με μαύριο εργασία, με τέτοια κονομάνε. Και σου μια χαρά και πρώει και τα επιδόματα που τα έχω πληρώσει εγώ. Γιατί λέει, τα παίρνουν λέει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι παράγει, ρε παιδιά. Πού θα βρίσκει τα λεφτά. Δεν τα έχει πάρει από μένα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλη αυτά πάτη βλέπω. Μήπω ψήσε η ΣΥΡΙΖΑ προηγούμενε. Ναι, ναι, ναι ΣΥΡΙΖΑ, και δούρου, φίλε. Θα γοκώ. Αμαρτία είναι. Αυτή Για το πνίξιμο που το. Ποιο έβαλε τα, τα μπάζα στην τάπα τη λεγόμενη και φταίει, Δούρουρε παιδιά! Δηλαδή για τη χρεοκοπία τη χώρα, φταίει. Δηλαδή ο Καραμανλή. Ο... Έχουνε φάει, Έχουνε φάει. φάει το... να... Απλά η βόμβα το φοιτήλ ήταν τόσο κοντό που έσκασε τα χέρια του Καραμανλή. Τέλο πάντων, καταργούνται λέ τα εκτεκμήρια διαβίωση. Γάτω από τον αντίχτυπο σα κύριοι πολιτική έχετε κάνει του πολίτε σαν τα μούτρα σας αυτό, αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Πρέπει να σε κλέψει απατεώνα. Για να μπορεί να, να ζήσει στην Ελλάδα. Καλή σα μέρα, παιδιά. Από αλλού, εσύ, τελείωσε. τελείωσε. Από αλλού, κατάλαβα. Έγινε, έλα για. μου, μου είχε στο κεφάλι, δεν Η αγιά. Τη νυχτερίδα ήσαι, τι διάλογο. Γύρω από την άλλη. Πώ το πέμε στο παραλίρι Εδώ εδώ, φίλο Ακροατή, ότι οι πολιτικοί έκαναν του πολίτε σαν τους όμως του. Όμω οι πολιτικοί εκλέγονται από του πολίτε. Είναι το κότα το πολύ ωραίο αυτό. Ε, παλιό απόφθεγμα και απορία και δίλημα. Ο Αλέξης Τσίπρας τώρα σε περιγραφή αθλητικού αγώνα Σε πρώτη φάση όμως αυτό που χρειάζεται είναι να αντικρούσουμε αποτελεσματικά αυτήν την επίθεση που δεχόμαστε εκ νέου για άλλη μια φορά Να αποκρούσουμε το γκολ offside στο 93 Σουτ <σοίλου> και λίγη μπάλα χτυπάει με το δύναμι στο δω Κακακακακακακακακα Κακάρι και γυρίζει πίσω Πλάσε από τον ήλιο Και Γκολ το 93. Όλα μαζί και χαρά ξέχασα να σας πω για να έρθει να γίνει καλύτερο. Ένα από τα θέματα των ημερών είναι ο Lex. Lex, Lex, είναι το Lex τώρα. Δεν είναι φάρμακο, για όσους δεν ξέρουν. Είναι χιπχοπάς, ράπερ να το πούμε, Μας το πούμε έτσι. Δημιουργός από τη Θεσσαλονίκη. Ε, δρά χωρίς να είναι στα φώτα της πικερότητας. Έκανε μια συναυλία χθες στο γήπεδο της Νέας Μύρνης και είχαν μαζευτεί 25.000 νέοι. Ή όσοι νιώθουν νέοι και ακούνε αυτήν την ε, μουσική. Και ε, αυτό ε, πρώτη φορά γίνεται τόσο μεγάλη συναυλία ε, σε αυτόν τον χώρο. Είναι από τις λίγες, εν πάση φορές που γεμίζει ένα γήπεδο. Μάλιστα εκεί φώναξαν όλοι αυτοί μαζί και το περίφημο... Σύνθημα που δείχνει πόσο αγαπάν την κυβέρνηση με εκείνο το Μητσοτάκι και τα υπόλοιπα αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτό τώρα το θέμα είναι ότι είναι μια μουσική η hip hop μουσική που στις μέρες μας τα τελευταία χρόνια είναι η πιο αυθεντική λαϊκή μουσική με την έννοια ότι γράφεται από παιδιά που ανήκουν στα λαϊκά στρώματα ε, γράφεται σε υπόγεια σε ταράτσες, ηχογραφείται διακινείται από παιδιά και ακούγεται από παιδιά που ανήκουν στα λαϊκά στρώματα κυρίως γιατί περιγράφει ακριβώς την ζωή τους ε, δεν ανήκουν στη μουσική βιομηχανία δεν έχουν μπει στη μουσική βιομηχανία δεν τους αναγνωρίζει καν η μουσική βιομηχανία σαν να μην υπάρχουν η όποια διακίνηση γίνεται από τα social media από το youtube με εκατομμύρια views ο Λέξη ειδικά έχει εκατομμύρια views σε ό,τι κάνει τα τραγουδία του τραγουδιώνται θα ακούσουμε ένα κομμάτι για να πάρουμε έτσι μια γεύση Και πολλοί βλέπω αναλύσει από προχτέ. Αν όλη αυτή η νεολαία που πήγε στο ΛΕΚΣ, αν όλη αυτή η νεολαία που ακούει λέξη και ακούει τέτοια μουσική, έχει ριζοσπαστικοποιηθεί. Κατά τη γνώμη μου, όχι. Δεν ισχύει αυτό. Είναι μέσα στην κρίση αυτή η νεολαία. Βιώνει την κρίση, βιώνει και την πανδημία, βιώνει και την παγκόσμια κρίση, την ενεργειακή, την κρίση αξιών. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό για να την οδηγήσει κάπου παραπέρα, να πάει προ την ριζοσπαστικοποίηση. Έτσι, τουλάχιστον όπω την λέγαμε αυτή τη λέξη και αυτή την έννοια τα παλαιότερα. Χρόνια το ακριβώς αντίθετο νομίζω και βλέπω ότι όποια ριζοσπαστικοποίηση γίνεται γίνεται με ατομικού όρους, με ατομικέ διαδρομέ και με ατομικέ πράξεις. Ναι, με συμμετέχουν, ακούνε, αναγνωρίζουν, καταγράφουν αυτό που γίνεται αλλά δεν γίνεται το επόμενο βήμα και από ό,τι βλέπω έχουν συμβαστεί με την έννοια και την πραγματικότητα ότι αυτό το σύστημα δεν τους περιλαμβάνει, δεν τους χωράει και αυτό δεν είναι και πολύ πολύ ευχάριστο. Αυτά αλλάζουν ανά πάσα στιγμή και με ένα φυτίλι. Θα ακούσουμε εδώ λίγο λέξη, γιατί όλοι αυτοί οι συνειρμοί ήρθαν από τις αναλύσεις που διαβάζω και από την ίδια αυτή τη συναυλία που έχει ταρακουνήσει τα ύδατα της μουσικής σκηνής, βιομηχανίας και κατάστασης. Εδώ θα ακούσουμε το αστέρι από Τσιμεντο. Μου έλεγαν τραβά να μάθει γράμματα Με φάγανε διάλυτο παρέες και τα τρεχάματα Τα βγαμακάπα ως το θάνατο ή έστω στα γεράματα Και φυτάω να κατά δύο φτιάχνω καφέ Βγάζεις βόλτα το σκυλί σου δεν ποτέ και κύκλος φορούν ανάμεσιά μας, εξωγήνει με μπλε Πλέον ετών 31, ποτέ κυριλέ Στην ουρά για ένα αύριο που δεν θα έρθει ποτέ Φτεμπορεί, κάπου θα υπάρχει κι ένα κόσμο για μα Με εξηγημένα λόγια κι άσχημα τα του άρ Μέχρι τότε, το μόνο που έχω είναι η προσωπικότητά μου Τα νερό με ένα ρούχα μου και τα πλήτα μαλλιά μου Δεν ξέρω τι κατάφερα, μα χαιρετήμα μάμα Μου κάπου κάποιο κάποτε τα νάβει στην υγειά μου Τα παιδιά παίζουν κρυφτό στι τρύπε για το μετρό Έχω γύρω από το λευκό να μην μπορώ να κρυφτώ Τι να μου πει, τι να σου πω κατά απ τον γκρίζο ρανό Όταν οπά μου και ξαφανίζομαι στο Έχω ένα στέρι από τσιμέντρο και το άκολ Lufał, że a byłem na wyżon w romiany Πιο ταράτσα, που που που δεν στη πιο ψηλή τα ράτσα ανεβαίνω και ρωτάω Ποιο πήρε το χαμόγελο από αυτού που αγαπάω Τα πλαστικά κορίτσια με τα πλαστικά αισθήματα Τι βρίσκουν με τα κόρια που δεν το έχουνε σε τίποτα Στη πιο ψηλή τα ράτσα ανεβαίνω και ρωτάω Ποιο πήρε το χαμόγελο από αυτού που αγαπάω Για το που έκρυψαν τα ωραία δεν έχω ιδέα Τι μαντούλε από τα τζάμπο και επιπλάπτο οικαία Στου άνθρακου καταναλωτέ στη στην τσιμισκή Την αγάπη που δεν πήραμε πίσω, δε μια στιγμή Έχω τον κόσμο γραμμένο σε έναντί τα ασφαλή yo το yo yo yo yo Έχω ανθρώπου να αγκαλιάζω ώστε να κοιμηθώ Ένα πρόβλημα να λύσω πριν να φάω πρωινό Έχω την Όλγας να διασκήσω σπου να βρω το Έχω μες τον ψυλό Έλλειμμα παγιδευμένα με στον ίδιο ιστό Το πέρα δόθε για το τίποτα, κάποιοι το λέμε γύρα Στον επαρχία ή όπου μα ξεράσει μοίρα Μη μου φά τον αναπτήρα γιατί μόλι τον πήρα Τα χιλιάδε που έχουν θρόνου στους κασόνια που κάτω από μπύρα Τους οποίου δεν πέφτει σούπι του, μιλάω από πύρα φορά με τσόκι στα κεφάλια μα και παραλά Αλλαγές, και έχω ανάγκη από σχέδια και στρατηγικέ. Γιατί όπω είπα, είναι δυο πριν χρόνια στο Queen's. γίνεται πόλεμος εκεί, έξω και κανείς ασφαλεί. έχω ένα στέρι από τσι μέτωπο και το ακολουθάω. Κι έρχομαι ένα πεζοδρόμι, νευρικά περπατάω. Στην τα ράτσα και ρωτάω Ποιος πήρε το χαμόγελο από αυτού που αγαπάω Τα πλαστικά κορίτσια με τα πλαστικά αισθήματα Μην βρίσκουν με τα πόδια που δεν το έχουνε σε τίποτα Στη πιο ψηλή τα ράτσα ανεβαίνω και ρωτάω Ιου πήρε το χαμόγελο από αυτού που αγαπάω Ο Λέξη, λοιπόν είναι αυτό. Κάναμε μια γνωριμία και για εσάς που δεν τον έχετε ακούσει ποτέ. Αυτή είναι η στίχη, αυτό είναι το περιεχόμενο, αυτή είναι η αντίληψη, αυτή είναι η οπτική. Έτσι κλείνουμε για σήμερα. Το τρίτο μέρος του λαού μας κολλάει στις διαφημίσεις σε λίγο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο Γεια σας. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει πλέον στο τέρμα. Στο τέρμα? Στο τέρμα, στο τέρμα βέβαια στο τέρμα. Εννοείς αυτό που λέμε τέρμα μα... Ε, όχι, βέβαια, τι θέλουμε, μαλάκε. Είμαστε οι πιο επιτυχημένοι, έχουμε την πιο δυνατή οικονομία. Έχουμε κάνει επιτυχίε σε όλε τι κρίσει. Έχουμε τον καλύτερο πρωθυπουργό όλων των εποχών από τη συνθήκη του Λονδίνου που λένε μαλάκε. Κυβέρνηση που να έχει δώσει τόσα χρήματα και να έχει στηρίξει με τέτοιο τρόπο τη μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα δεν έχει υπάρξει από το 1830 και τη συνθήκη του Λονδίνου. Παρ' όλα αυτά, το Εγώ... ίδιο νομίζω τι λέμε. Δεν λέμε το ίδιο, εδώ μιλάμε πραγματικά πράγματα. Θα έλεγα στο τέλος... Τέρμα μαλακίες είμαστε, ναι. Τι τέρμα μαλακές, τέρμα οι καλύτεροι. Δεν υπάρχει άλλη, άλλη χώρα. Ναι, έχουμε δώσει αυτό. τα φώτα στον δυτικό πολιτισμό, έχουμε κόψει του πέρσες, είμαστε πάντα στη σωστή μεριά τη ιστορία. Τι να λέμε, Απόστολε. Ναι, απλά Πολύ, εγώ κάνω είναι. τη μετάφραση. Αυτό κάποιοι κακοπροαίρετοι το λένε τέρμα μαλάκε. Α, δηλαδή κάτι μίζεροι. Οι μίζεροι αυτοί. Είναι κάτι βρωμιά, α πούμε. Οι μίζεροι που δεν θέλουν τα βουλεβάρτα, δεν θέλουν την αριστεία α, και μαλακίε τώρα, έλα. Α, να Αυτή. Αυτή, Αυτή η ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά. Η λέλαπα, η Λέλα. λέλαπα. Α, μα το διάλογο, πια πάνε τον τόπο πίσω. Πήγα σήμερα να πληρώσω. Στα αρχαία Λοιπόν. Πορεύμα. Ah. Πάω εκεί λοιπόν και έχω μετρητά, έτσι γιατί έχουμε πολλά λεφτά, μα έχει δώσει. Πάω λοιπόν να πληρώσω και είναι μια κυρία εκεί και λέει: Συγγνώμη λέει, μετρητά που πληρώνουμε και πετάει και ένα security. Που έχουν και security τώρα βέβαια εκεί. Λοιπόν, και λέει: Δεν ανοίγει πλατφόρμα. Πάω εκεί που τον ξέρω εγώ αυτό, ναι. Του λέω: Γιάννη, του λέω, να σου πω κάτι. Ο Γιάννη ο security, ο γνωστό, ναι για πες. Ναι, ναι. Λοιπόν, του λέω γιατί δεν δουλεύει, ρε, Γιάννη, του λέω. Ε, μου λέει έχει κολλήσει. Πότε έχει κολλήσει, του Σωστό, σωστό, θα λες εγώ δεν περιμένω να πάνα θητε Ελλάδα 2-0. Τάκ; Ναι, καταλαβες; Ποιος είσαι εσύ; Αυτός θα λες. Ελλάδα 3-0. Να 3-0, ναι. Τι παίζεις προβάτισμα; Τι με τον καλύτερο πρωθυπουργό του κόσμου. Καταλαβες; Άντε, Και Καλό Άντε, γεια. να απ' ωραία αφιέρωση αφιέρωση. Χάσεις, Ναι, ε, χάσω, ναι χάσω, τι να κάνω; για. Αντε, για. Έρα βρε μαλάκα, τράγιε, Πάλι θα μα ρε πάλι με την Κόρτα. Αν θυμάμαι καλά, σου είχα πει μια μάντρα. Λοιπόν, κανένα δεν σε πήρε του Αγίου Αποστόλου να σου ευχηθεί. Δεύτερον, κοντά στην Πούρτα έχουμε και την αρβάλα, Αλλά εσύ επειδή είσαι δημοσιογράφο τη Πλάκα, να τα γνωρίζει. που κλείνουμε τη σεζόν με ηρμόπα. Άλλη. Γιατί γαμπρές; Ευθύ... Ευθύ... Ευθύ... Θέλω να γαμπρέω; Αυτό είναι μια απάντηση. Γιατί γαμπρές; Και τελειώνουν όλα. Γιατί Αυτό. Γιατί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 Αφρικανέ, το έχεις. Νομίζω είναι εφησαρή. Εφυσαρεί μπράβο κυρία εφησαρή. Αφρικανέ, αφρικανέ, Αφρικανέ θέλεις να κάνουμε κονέ Αφρικανέ, Αφρικανέ Θέλεις να κάνουμε το κονέ. κονέ, λοιπόν, επειδή κοροϊδεύουμε του Αφρικάνου που. Για να μην λένε δηλαδή ότι δεν δε μιλάει πνευματικό κόσμο, έτσι. Τώρα έχουν γραφτεί και αριστουργήματα, έλα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, επειδή κοροϊδεύουμε του Αφρικανού ότι του κοροϊδεύουν με κάτι καθρεφτάκια, Είδες τι έγινε με την ιστορία με την Ομπάρδη, έτσι. Πάλε λίγο, όπω την είπαμε, την κυρία Ευησαρή που δημιούργησε και πάλι. Αφρικανέ, Αφρικανέ. Θέλεις να κάνουμε κονέ. Οχ, οχ, οχ. Αφρικά, ναι, Αφρικά, ναι. Θέλεις να κάνουμε κονέ.